Ναι. Τι ναι, Μαρι, τι ναι, θα σκάσετε που θα τα πάρει να πούμε ο Σαββίδη στο Μέγκα. Θα σκάσετε, άμα τα έπαιρνε κανένα κολόγαυρο, δεν θα κάμπρε έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, μην αποκλείσει το ενδεχόμενο να μπει και κάποιο κολόγαυρο μέσα. Το Μέγκα πάντα ήταν τη πολυσυμμετριακότητα. Το είπες πολύ σωστά. Αποσχόλησε μια κυρία τώρα και λέει: Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν κατάλαβε ακόμα. Να, ναι, ναι. Α, ωραία, έλεγε. Γεια σου αγαπητέ Ποστόλη. Γεια. Yeah. Να σου μου Ήμουν συγκρατούμενος επιχούδας του Λιπιού Μητσοτάκη <laughs> που σ' είχα ξαναπάρει. Ή ο παλαιός Πατησιώτης που σου λέει. Για τα μέτρα και τα αντίμετρα μία σχέση που έχουν είναι η εξή Μέτρα. Μέτρα εσύ τις ώρες να μέτρω τις χώρες που έχουν πόλεμο. Μέτρα εσύ τις ώρες να μετρώ τις Μέτρα εσύ ώρες χώρες, oh. το Λοιπόν, μέτρα σου κόβουν τον αχέρι Αντί μετρα, σου εμφυτεύουν Στον αγώνα του άλλου χεριού Ένα δάχτυλο από χιμπαντζή Αν πιάσει, καν δεν πιάσει η του Αλλά και να πιάσει άχρηστο είναι Τι είναι, για να μην μας δουλεύουνε δηλαδή Πάντερε τη χερή, τη γλιτώ σαν οι συνάνε στο Μέγγα να αρχίσει να παίρνουν λεφτά. Ε. Ναι, ναι, πολύ με τα τσουβάλια θα τα φέρω ο Ιβάμβαν. Γιέρε, φυλαβα ότι θα ανοίξει η σιγά, σιγά το κανάλι, έτσι δεν, δεν λέγατε. Όχι, το κανάλι θα ανοίξει και καλά θα κάνει να ανοίξει. Αν θα πάρουν λεφτά εργαζόμενοι είναι ένα θέμα. Για πώ δεν θα πάρει δεύτερο. Ναι, ναι, τα χρωστούμε θα έρθουν τσουβάλια. Εντάξει, αυτό ίσω να έχει δίκαιο. Τουλάχιστον οι τράπεζε νομίζω πήραν το 75%. 4 εκατομμύρια. Είδαμε και την εκαθάριση του δόλου που έχει μέσα ο καθαριστή 30 ευρώ. Έμισε λεπτά γιατί όχρημα από τι έμαθα. Ο συνταξιούχος τώρα πληρώσε ένα ανακεφαλό επίσης, νομίζω θα πάρουμε 4 εκατομμυρία οι τραπεζές, από τα 5. Έτσι έμαθα. Ναι. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα τα πράγματα τα λέτε όπως θα Άρα φέλετε. τι μυρίζει, σουτηρία μυρίζει. Άρα ε. τι μυρίζει, επόμενη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Σούπερ! Βάστε τον ανταγωνισμό με τον σαβίδι που θα σαρά την προπαγάνδα, έτσι. Όχι, αγάπη, με τον ανταγωνισμό δεν το φοβόμαστε. Βάστε, Όσο περισσότερο εσύ. τόσο καλύτερα, δεν κατάλαβα. Ε. Όχι, yeah. να έχουμε λίγα κανάλια, 4, που ήθελε ο υπουργό του φιάσκου, για να είναι κλογισμένοι εργαζόμενοι να μην έχουν που να πάνε να είναι μεταξύ τέσσερων. Άσε μα yeah. να μπει και ο Σαβίδι, να μπει και ο μαρινάγει, να μπει ο πιο Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Άσε που έχω βάσει υποψήψει ότι τελικά δεν είχαμε μεταφράσει καλά του Ινστιτούτου του Φλοεντία στο κείμενο και δεν εννοούσε τέσσερα κανάλια, εννοούσε 4 μηνόνια. Όσο πιο πολλά κανάλια, αρχίζει αρχή να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 Έλα μόλι να καλέ. Επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι άχρηστη, Μπορώ να βρω το θάρρο να ευχαριστήσω τον Ιβαν Σαβίδι μέσω τη εκπομπή σου. Βεβαίω γιατί όμω. Να το πω, ρε, παιδί μου, γιατί ήθε κάποιο επιτέλο να επενδύσει στην Ελλάδα με δικά του λεφτά ασφαλώ mm. και για τη δικιά μα τη φουκαριά τη Μαγια τη δικιά του. Μπορώ να τα αποστασικά. Α, ναι, δεβατα. <laughs> <laughs> θέλω να σα πω μαλούδε να μιλά δρόσκα. Αυτό δεν το έχει καλά ακόμα. Ε, σιγά, σιγά δεν αποκλείται. Λοιπόν, Ταβάρικιμα, μια σκην καβό για παρασκίσαι μια λέει καλάσκα, Γιαμώ προβολή Μια καρατσίσκι καραβόσκα για τα πρόβατα, τα βόσκαμε στην για κουβέρνη, όπως ο Χαρικλής. Πασίμπα! Έχει κάνει φουλ, σε βλέπω εγώ. <laughs> εγώ ρε βα... <laughs> Δεν ήταν Θα του πω κι εγώ κάτι για τέλος, ε, να ρώτηνα, για σβησέινα, για Βαϊνά. <laughs> τι είναι αυτό ρε Γιατί ξέρεις, τα... με, τι το προηγούμε, ξέρουμε, τι είναι και αυτό δεν ξέρω. <laughs> <μας>. <laughs> Πώς σας ακριβώς για να έρθω. Γιατί να έρθετε. Δεν σας καλέσαμε. Έτσι κάλεστο. Σαρμένη Σαρμένικη θα κάνετε. Πάνω μου έπεσε γιατί να έρθει εδώ. Είχα όριξε εγώ να δω κόσμο. Και δεν έχει όρεξη. Τι θα κάνει γνωρί τον κόσμο. Ναι, αλλά όχι από κοντά, από το τηλέφωνο να ανταπούμε. Όσοι ώρα Είμαι τώρα για να δέχονται επισκέψει. Δεν είμαι. Έχω ασυγύριστα. Είμαι με το βραγεί. Πάλι κάτι επάνω. Και δεν μου λέει σε πιο ύψο και φύση το μαρούσε. Ξυλά, πολύ ψηλά. 1800 υψόμετρο. Τόσο πολύ. Ε, ναι, τι όλοι μα κυλακή. Θα περπασετε ένα κρίμα. Ε, γιατί αυτό δεινόμαστε. Αλλά εγώ η και εδώ. Στο βουνό με το βραγεί. Έτσι είναι η φύση, δε φίλε. Έτσι είναι. Ει τι να δει, Δεν μου λες χτε αυτό ο γυμναστήριακούλη. Πού το βρήκε το δημόσιο υπάλληλο που πήρε 250.000 εφάπαξ. Πού είναι αυτό, Ποιο είναι. Γιατί θε να τον κάνει παρένα, να σε βγάλει κόμματα. Να... Όχι, γιατί δεν υπάρχει. Έχετε ψάξει εσύ σε όλε τι περιπτώσει και ξέρετε. Όχι. Α, α, α επειδή το με μια σιγουριά. Α. Χαρητωμένο τώρα, Ναι, για πάμε άλλο θέμα. ναι. Δεν μπορεί να μα πει όνομα ποιο είναι αυτό ο δημόσιο υπάλληλο, γιατί και ο άντρα μου, εμένα, πεντά χρόνια είναι στο δημόσιο, αλλά δεν θα πάρει τέτοιο εφάπαξ ούτε στον ύπνο του. Μήπω να γινόταν και αυτό κομματικό τέλεχο, να τα κατάφερνε καλύτερα. Α, μάλιστα. Α, ναι. Α, Α, golden boy θα ήταν, έτσι. Άντε, λε. Δεν πιστεύω Δεν ξέρω, εγώ έκανα σε αυτό πιστεύω. Θα ήταν που έπιασε την καλή. Τέλο πάντων, τι να πω. Αμεραμε γιατί μα... με έχει λεφτά όλε. Αποστώ. Εντάξει, αποστόλο γνώση που έχω μαζητήματα τα παιδιά και σε πήρα να ακούσουν τη φωνούλα σου και του είπα τι σχέσει μου. Τι του είπε, Ότι στη σχέση μου. Δεν δέχομαι. Έλα, δεν δέχεσ τώρα. Να σου πω με την λουκάμιουλου, πριν γι' αυτό. Ότι θέλω κάνω, δεν έχω σχέσει. Και δεν έχω σχέσει κυρίω με μαλάδε. Όχι πάει το, το ζουνά τσίπο, διαπέσαι τώρα. Δεν χορεύουν ακόμα οι αγορέ όπου να είναι σιγά σιγά όμω να είναι έτοιμε. Ένα ποδαράκι να κρατάει το ρυθμό, το βλέπω. Απλά τώρα τσίπα θα βάλει το ζουρνά με γραβάτα. Φορώντα. Δεν κακό. Εγώ κάτι σε παρακαλώ πολύ, μπορεί να μου πρόσφερε ένα φουσκωτό με το τρέιλε και με τη μηχανή έτοιμο για τη θάλασσα. Ναι, καλά, γιατί όχι, σιγά να. Θα σου δώσω ένα από τη συλλογή από αυτά που περισσεύουν, αυτά που δεν χρησιμοποιώ πια. <laughs> και τι να το κάνει μόλι το φουσκωτό, Μα το πήρα γιατί έχω ένα γιο που θέλει να ψαρεύει. Μου φύγε στη Γαλλία και με κάνει μεταπτυχιακό και μου έχει μείνει η αμανάτη. Ακίνητο, σκεπασμένο καινούριο. Δεν ρέσει κανένα να το πάρει. Είμαι ραφήνα. Α, το, πουλάζει, το, το πουλά ή το χαρίζει. Το πουλάω, γόρι μου. Πόσο. Εστά, Πόσο? Τρία γιλιάρικα. Τσάμπα, πράγμα, ε. Είναι καινούργιο, έλα να το, το δει. Στη γραφή να είμαι. Ναι, ναι. Καλά, θα το έχω στο μυαλό μου, τσάμπα. Πόσα μέτρα είναι? 340. σαράντα. Τι θα κάνουμε όλοι, τρία σαράντα. Τρία σαράντα δεν χωράμε τρει άνθρωποι να ανέβουμε πάνω. Ένα μικρόμορφο για ψάρευμα. Αυτό ψαρεύει να βάζει τα στην πάνω. Εμεί δεν ψαρεύουμε, κάνουμε το άλλο, δεν έχουμε ανάγκη. Ναι, να κάνω ό,τι θέλετε. Θα σου πω. Πρόθεσε το μόνο. Θέλουν τσάμπα να το πάρουνε. Δεν γίνεται. Το δίνω και με δόσει. δίνω και τρία οκτα Α, αρέσει προσφορά, δηλαδή είσαι και μπάρσε. Να σου δώσω και 800 ευρώ παραπάνω. Ε, Εγώ ε, σου λέω και 4800, σκότωσε το. Όχι 4800, α εκμεταλλευτώ. Ναι, ναι, ναι σωστό. Παρέ το τηλέφωνο μου, Παρέ. Δεν το θέλω, γεια. Αυτή η θύσα η Συριζέα που ακούγεται σαν κάτι μεταξύ Ντόναλντ Ντάξ και η Άδωνη Γεωργιάδη έχει πολύ πλακά. Πώ θα γίνει, βάζετε λίγο πιο συχνά. Δεν περίμε, πέρα, όσο παίρνει θα τη βάζω. Δεν. Έχουν ενδιαφέρον αυτέ. Κάνω συλλογή με τα νόητε Τώρα να σου πω τώρα, εγώ που στάρα την ακούμαι, πώ είμαι και εγώ κρυβος σιριζεός. Είμαι ζόχας, είμαι ζώχας, μπορεί και αυτό. Έλα, ίσου, ίσου. Έλα για σου γιάννη. Τι κάνω. Όλα καλά είσαι. Υπάρχει μια φράση σε σεξιστικού περιφόρου. Oh, όχι σεξιστικό, δεν το αντέχω. Που λέει άλλο φορτώνει και άλλο ξεφορτώνει. <ημία> το ίδιο έπαθε και ο ελληνικό λαό με τα μνημόνια, με την κρίση και με το χρέο. <lesk> φορτώνει, πώ το εννοούμε, όπω έχω φορτώσει ένα κομμενάκι που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Α, κατάλαβα. Ωραία. Το άκρο σεξιστικό δεν εγκρίνω γεια. Έλα για σου. Σήμερα σου σε πήρα μόνο για ένα φιλίστα στόμα, εκείνε τις χιλάρε που βλέπω ]andal. στην τηλεόραση. Μωράκι μου εσύ. Γεροντομοράκι μου εσύ. Εδώ είμαι το μωράκι σου, αλλά σήμερα δεν θα μιλήσω πολύ, διότι δεν έχω το καθητοφανάκι, γιατί ηχογραφώ τι συνομιλίε μα και σήμερα δεν το έχω. Αχ, όχι, μην μιλήσουμε, θα πάει τσάμπα. Βέβαια ηχογραφώ κι εγώ, δεν ξέρω αν μα ταράζει. Το ξέρω, όχι, μου αρέσει που ηχογραφεί και Κάντε και μαγνητοσκόπηση μα Ναι, εμά του δυο μόνο. ανωμαλάρα μου εσύ. Έχει χτυπήσει η αράχνη. Τι θα πει Αυτό. Ε, τίποτα, τίποτα. Ξέρω τι εννοεί, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό που λε. Απλώ μου αρέσει η φωνή σου, μου αρέσει. Δεν είναι η, λίγο. Κακό είναι. Όχι, το περίσσο φω λέει δεν βλάπτει. Και εμένα ε. μου αρέσει η φωνή του Χατζικολάου, ο μικρό. Τι πάει να πει. Να σου πω, εκτό αυτού, εσύ πρέπει να έχει και άλλα προσόντα που δεν φαίνονται. Αν έχω λέει. Είμαι σίγουρη. Αλλά να ξέρει φαίνονται. <laughs> <laughs> δεν μπορεί να γεια. Άκουσαμε με προσεκτικά. Ωπα. Επειδή οι είναι φοιτητικές εκλογές, επειδή μας έχουνε γα*** και ο Τσίπρας λέει ότι ο λαός δεν αγωνίζεται και δεν βγαίνει στους δρόμους και άρα μας στηρίζει να κατέβουν τώρα όλοι οι φοιτητές και να ψηφίσουνε στι εκλογές. Να δείξουν ότι δεν είναι χάπατα. Και βέβαια από κουσού, όχι τους πλάσεις και των το μνημονίων του διάφορους. Αυτό.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 Ήταν εύστοχο. Η κριτική δεν σου ταιριάζει κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων. Κάτσε να σου πω τώρα το όνειρο. Όχι, ωραία. Λοιπόν, ήταν σε ένα δωμάτιο, ένα διόρυφο κρεβάτι. Κίσουν από πάνω, είχε μία σκάλα σπασμένη. Ήταν μόνο τα δύο σκαλά και τα επάνω γερά. Και ήταν και μια άλλη γερίδι και την κρατούσε. Και μου λέγε Ανέβαυτη, σπασμένη δεν υπάρχει. Μα παιδίθηκε σαν ύπνο, κατάλαβε. Λογικό. Λέγε. Ένα λογικό μετά από τόσο αποθυμένο, λογικό είναι. Ε, το πέτατο είναι στην εκπομπή του αποστολή περνού. Μπράβο. Ναι, στορία λεφτά, παιρνό. Πώ επιχειρούμε τον αποστολή το, αποστολή. εντάξει, ήθελα κάτι στον αέρα να πω. Αποστολή δεν το λέω στον αέρα που είσαι έτσι, Πες το. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα, σα ακούω από το σκάι όταν είσαι το θήμιο. και να είστε καλά και πάντα, δηλαδή, Έλα, Ρεμπαλικάρ, γιατί διαμαρτυρεται ο κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο του ψήφισε όλου αυτού. Εγώ μόνο μου του ψήφισα. Όλοι δεν ψηφίσαμε. Όλοι δεν ψηφίσαμε. Με... Μισό λεπτάκι. Με... Όλοι δεν ψηφίσαμε. Αυτού. Αλλά... Το δεν... μεγαλύτερο ποσοστό λοιπόν Με... δεν ψηφίσαμε αυτού. Θέλω να σε ενημερώσω. Έχει δίκη, δίκη, δίκη ρε Φιλάρα, αλλά ε, πρέπει να λέμε όμω κάτι να μην μιλάμε του εαυτού να απ' Εγώ για τον εαυτό μου, έτσι κάπου έχω και Εσύ για τον εαυτό σου για να τον βάζει μέσα, κάποια α... ενοχή μπορεί να έχει. Γιατί να... είχε κάποια ανοχή ενδεχομένω. Και σε καταλάβω. Για <σοβένω> μας στους δρόμους ρε, στους δρόμους κάτω να πούμε, εκεί η διαμαρτυρία στο πεζοδόνιο. Σε ευχαριστώ πολύ! <σοβήλιο>